Θα λοιπόν, να βάλω ένα ουίσκι και να κοιμηθώ, γιατί δεν μπορώ να ξενιστάω, όπω μου πέρασε φίλος μου. <Τι> Yeah.